Όταν ο Αντών Τσέχοφ πέθανε, το πτώμα του μεταφέρθηκε στη Μόσχα μέσα σε ένα ψυγείο βαγόνι που απ' έξω έγραφε «Μεταφορά στριδιών». Ο Τσέχοφ το 1896, 8 χρόνια πριν το θάνατό του, έγραψε ένα θεατρικό με το όνομα θείο Βάνιας». Το έργο αυτό, μαζί με τον Βυσινόκηπο, θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερά του έργα. Είδα το έργο αυτό, την ε, περασμένη εβδομάδα, στο θέατρο Δημήτρης Χόρν. Η εντύπωση που μου δόθηκε από το έργο ήταν πάρα πολύ καλή. Όπως είχα διαβάσει και σε κριτικές, η μετάφραση της Προκοπάκη και η σκηνοθεσία της Μελεμέ ε, έκαναν μία δουλειά με την καλή έννοια ουδέτερη. Δεν προσπαθούσαν να αποδώσουν κάποια δική τους σημειολογική ερμηνεία στο κείμενο αλλά το άφηναν ουσιαστικά ελεύθερο να ρέει μόνο του και προσπαθούσαν να μεταφέρουν εντάξει μέσα από μια εκμοντερνισμένη οπτική γωνία προσπαθούσαν να μεταφέρουν την εικόνα του αρχικού κειμένου του Τσέχοφ το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό οι αλλαγές που είχαν γίνει τις οποίες μπόρεσα εγώ τουλάχιστον να εντοπίσω ήταν κυρίως τα σκηνικά όπου είχε αποδοθεί μία γκρίζα, τσιμεντένια ατμόσφαιρα. Γενικά το έργο, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, άμα που το διαφημίζουν ή και που κοσμούν και τον οδηγό της παράστασης, είχε μία ψυχρή χρειά, η οποία χρησιμεύει πάρα πολύ στο να κάνει ακόμα πιο έντονη αυτή την αίσθηση της ατομικής απομόνωσης που σου βγάζει αυτό το έργο. Και μην έχοντα δει άλλο έργο του Τσέχοφ, μπορώ να κάνω κάποιες υποθέσεις σχετικά με την κοσμοθεωρία του. Με την ανάγνωση του Θείου Βάνια, το συμπέρασμα το οποίο προσωπικά βγάζω, είναι ότι ο Τσέχοφ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέγοντας ιστορίες οι οποίες εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαντάζουν Καθημερινές έω και κατηνίστηκες θα έλεγε κανεί. Αλλά επίκειται μια δεύτερη ανάγνωση Η οποία έχει να κάνει με ανθρώπινες βασικές υπαρξιακές αγωνίες Έχει να κάνει με τη μοναξιά Έχει να κάνει με την εξαθλίωση Η οποία βγαίνει μέσα από την καθημερινότητα Ή ακόμα και από τουλάχιστον προσωπική μου ανάγνωση είναι Μέχρι και μια αχαριστία θα έλεγα Σε σχέση με το τι προσφέρει αυτή η ζωή και εδώ είναι που ίσως σε μένα να με μπερδεύει μια τρίτη αναγνώση που έχω κάνει, η οποία έχει να κάνει και με ένα ιστορικό υπόβαθρο. Μην ξεχνάμε πότε γράφτηκε ο Θείος Βάνιας. Είχε γραφτεί μια περίοδο όπου η Ρωσία είχε τρομερά μεγάλη ταξική και κοινωνική διαφορά. Οι ανώτερε τάξει βρίσκονταν σε δυστεόρατα ύψη καλή ζωή σε σχέση με του απλούς χωρικούς όπως του περιγράφει και ο ίδιος ο Τσέχοφ που μέχρι και στο ίδιο το κείμενο δεν ξέρω αν ακούμε την φωνή των χαρακτήρων του ή του ίδιου του Τσέχοφ, αλλά ακόμα και εκεί δεν αποφεύγεται η όποια αναφορά στον λαό, τον απλό λαό της Ρωσίας, με μία χρειά περιφρονητική θα την έλεγα. Τέλος πάντων, προσωπικά πιστεύω ότι ο θείος Βάνιας μιλούσε επίσης και είχε μία ας πούμε ηθικοπλαστική χρειά έδειχνε το πως οι ανώτερες λεγόμενες τάξεις, στην περίπτωση αυτή που είναι ο καθηγητής και η γυναίκα του, έρχονται στους πιο καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι δηλειτουργούν και δουλεύουν το κτήμα και ενπίπτουν σε μια καθημερινότητα αυστηρά δομημένη, η οποία όμως δικατέχεται από μια ας πούμε ηθική, παλιωμοδίτικη, θα την έλεγε κανεί. πιστεύω ακόμα και για την εποχή που γραφόταν ο Θείος Βάνιας θα θεωρεί το ίσως παλιωμοδίτικη, μία ηθική η οποία εκφράζεται πάρα πολύ από την λεγόμενη την παραμάνα, η οποία ουσιαστικά και στην αρχή του κειμένου και του έργου, ο κύριος σχολιασμός της είναι το ότι η βασική ας πούμε, διαφθορά που βλέπει στην φάρμα, από τότε που ήρθε ο καθηγητής και η γυναίκα του, έγκυται στο ότι πρώτα απ' όλα έχουν διαταραχτεί, οι ώρες που ξυπνούσαν οι ώρες που έτρωγαν δεκατιανό που έτρωγαν μεσημεριανό, που έτρωγαν βραδινό η ώρα του τσαγιού βλέπουμε μια αιμονή με το τσάι το ηρεμιστικό τσάι ο καθηγητής λοιπόν και η γυναίκα του έρχονται σε αυτή την φάρμα και φέρνουν μια νοσηρότητα, μια νοθρότητα μια αεργία και αυτή η αεργία σαν ιός προσβάλλει έναν-έναν τα περισσότερα από τα μέλη αυτού του χώρου. Μέλη τα οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν τελείως ηθικά ακέραια και από τους ίδιους τους γνωστούς τους. Ο ιός αυτός εκδηλώνεται τόσο όσον αφορά μια τάση εγκατάληψης, μια γενικότερα εργία τόσο από τους κατοίκου του κτήματος όσο και από τον επισκέπτη-γιατρό, η οποία φυσικά κατά τον Τσέχοφ τουλάχιστον είναι ηθικός κατά δικαστέα, αλλά αυτή η ηθική κατάκτωση εκδηλώνεται και με πολύ πιο άμεσο τρόπο με την αναζήτηση κάποιου πόθου και την απόδοση κάποιου πόθου στην γυναίκα του καθηγητή η οποία γίνεται αυτό το αντικείμενο έλξης από τον Θείο Βάνια και τον γιατρό δεν γνωρίζω κατά πόσον ο θείος Βάνιας είναι ένα έργο ηθικοπλαστικό δεν το πιστεύω ο ίδιος ο Τσέχοφ έχει δηλώσει ότι έμεινε άναυδο. όταν διάβασε ότι το Τροστόη διέκρινε στον Βάνια μια ελλειψη και να και ο Γιόργιος Τρέλερ στο Theater Αν Europe το Απριλίου του 1984 διαβάζω από τον οδηγό του έργου Ανοίγω εισαγωγικά Το πρόβλημα του Τσέχοφ είναι πάντα αυτό που ονομάζω τα τρία κινέζικα κουτιά Το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο Το τελευταίο περιέχει το προτελευταίο Το προτελευταίο περιέχει το πρώτο Το πρώτο κουτί το μικρότερο είναι το κουτί του πραγματικού Και η αφήγηση είναι ανθρώπινα ενδιαφέρουσα Μία ανθρώπινη ιστορία, πολύ ωραία και συγκινητική το ενδιαφέρον τη εστιάζεται στον τρόπο που παρουσιάζει πώ ζουν πραγματικά τα πρόσωπα και που ζουν. Είναι μια παρουσίαση ρεαλιστικό-νατουραλιστική. Το δεύτερο κουτί είναι το κουτί τη ιστορία. Εδώ η περιπέτεια τη οικογένεια αντιμετωπίζεται από την οπτική τη ιστορία, την κίνηση των κοινωνικών τάξεων στη διαλεκτική σχέση του. Τα πρόσωπα αποτελούν μέρο τη εγκυνή ιστορία. Είναι η κρατούσα τάξη που πεθαίνει από απάθεια και παρέτηση. Και η καινούρια τάξη που ανεβαίνει και αρπάζει την περιουσία της. Το τρίτο κουτί τέλος είναι η ζωή. Το μεγάλο κουτί της ανθρώπινης περιπέτειας του ανθρώπου που γεννιέται μεγαλώνει, ζει, αγαπά, δεν αγαπά, κερδίζει, χάνει, καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει, περνάει, πεθαίνει. Εδώ τα πρόσωπα παίρνουν διάσταση μεταφυσική, συμβολική σε ένα είδος παραβολής για την ανθρώπινη μοίρα. Κλείνω αυτήν την έννοια, ήταν προσπαθούσα και εγώ να εξηγήσω που είχα και εγώ δει πούμε όταν μιλούσα για την τρίτη ανάγνωση που ήταν ιστορική μόνο που εδώ πολύ σωστά κιόλας ο συγγραφέας την θέτει σαν ένα δεύτερο επίπεδο και όχι σαν ένα τρίτο και πολύ σωστό γιατί το τρίτο επίπεδο το ανθρώπινο το λεγόμενο μεγαλύτερο κουτί που κλείνει όλα τα άλλα είναι πολύ ορθός το σημαντικότερο και ίσως για εμάς που ζούμε ίσως το μικρό κουτί είναι και πιο δύσκολο να μπορέσουμε να το διακρίνουμε από άκρη σε άκρη του. Αυτό είναι που προσπαθεί να σου κάνει ο Τσέχοφ, προσπαθεί να σου δείξει όλο αυτό το κουτί, μέσα από μια ιστορία η οποία φαινομενικά περιγράφει την απλή καθημερινότητα. Και μια απλή καθημερινότητα την οποία βρήκα προσωπικά άκρος διαχρονική. Και μια καθημερινότητα η οποία χάρει στη σκηνοθεσία το ίδιο το κείμενο, αλλά και τους ηθοποιούς, ο βρήκα εξαιρετικούς, ακόμη και αν δεν προτίθεται κάποιος συνειδητά να διακρίνει κάποια βαθύτερα νοήματα ή να βγάλει κάποια συμπεράσματα για την ανθρώπινη φύση ή ακόμα και για την ιστορία της εποχής την οποία περιγράφει ο Τσεχόβ, μπορεί μόνο και μόνο βλέποντας αυτό το θεατρικό να του προκληθούν κάποια συναισθήματα προσωπικά στον καθέναν για μένα αυτή η πρόκληση συναισθημάτων είναι μία από τις σημαντικότερες τυχές της οποιασδήποτε μορφής τέχνης και σε αυτό, αν μη τι άλλο, τον τομέα, ο θείος Βάνιας επιτυγχάνει απόλυτα.